Χριστός ανέστη εκ νεκρόν θανάτων θα πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Με κάποτε ότι ο το ονομά του. Πού. Δεν έχω αγάπη το άνθρωπο του. Είναι για το διαβόμα Είναι ή αντίστροφο. Ό,τι προτιμάς; Άλλος. για που μας που ερχόταν οι άνθρωποι και στις και σήμερα βέβαια με τις αντιβάσεις να τον Λόγο του Θεού. Πώς εμείς βέβαια θα μπορέσουμε να μην έχουμε μάθει την αντιβάστηση με τον Λόγο του Θεού. Κανείς άλλος? Κοιτάξτε, η ζωή μα είναι μια αντίφαση και μια αντίθεση και όταν λέμε είναι σε αντίφαση με το Λόγο του Θεού είναι δηλαδή έξω από τη ζωή είναι έξω από το σώμα του Χριστού και δεν ζούμε όταν λέμε είναι σε αντίφαση με τον Λόγο του Θεού δεν είναι μια διανοητική διαδικασία ότι ερμηνεύουμε τις απόψεις μας και προσπαθούμε να δούμε με μια διαδικασία διανοητική αν ταυτίζεται, αν συμφωνεί με τον Λόγο του Θεού ή όχι ο Λόγος του Θεού είναι κάτι παραπάνω από, μια, από ένα κήρυγμα ή από ένα διάβασμα ή από μια ανάλυση ο Λόγος του Θεού είναι η ζωή είναι η μετοχή μας είναι η κοινωνία μας στην αγάπη του Θεού. Οπότε από τους καρπούς, από τα έργα μας, φανερώνεται εάν είμαστε μέσα στο σώμα του Χριστού ή όχι. Οπότε βλέπουμε την ζωή μας, βλέπουμε κάποιες πράξεις της, ενέργειές της, που είναι δηλωτικέ της καταστάσεως μας. Και ασφαλώς, εάν αναφερθούμε στο γεγονός της συνάντησης του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. η οποία ήταν ερετικά για την εποχή εκείνη αλλά και αμαρτωλή, όπως φάνηκε από το διάλογο που είχε με τον Χριστό μας τότε η στάση του Χριστού μας η διάθεσή του έναντι της Αμαρίτιδος μας εκθέτει μας εκθέτει γιατί εμείς έχουμε άλλη άποψη και άλλη διάθεση σε ανθρώπους που θεωρούμε ότι είναι μακριά από τον Θεό είναι εκτός Εκκλησίας οπότε αυτό δείχνει και το μέτρο της εσωτερικής μας καταστάσεως δείχνει το λόγο της δικής μας ύπαρξης δείχνει τη δική μας πνευματική διάθεση και κατάσταση και ο Χριστός έχει αυτήν την διάθεση και αυτήν τη στάση γιατί ήρθε να σώσει τον άνθρωπο και ψάχνει Τρόπο, ψάχνει να βρει μία αναφορμή ένα σημείο επαφής και συνεννόησης για να ενεργοποιήσει την καλή ελευθερία της Σαμαρίτιδος ξέρει ο Κύριος πίσω από την αμαρτία μας τι δυνατότητες έχουμε η μεγάλη μας αμαρτία που είναι και η αιτία των πτώσεών μας των Καθημερινών είναι ότι δεν ανακαλύψαμε ακόμη τις δυνατότητες που μας χάρισε ο Χριστός και προσβάλαμε την κλίση μας ο κάθε άνθρωπος είναι καλεσμένος από τον Θεό είναι κλητός να σωθεί, να γίνει άγιος αυτή την κλίση μας την περιφρονήσαμε την αγνοήσαμε, δεν την πιστέψαμε και αυτή είναι η βασική μας αμαρτία εμείς επιλέγουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας, τα σχέδιά μας. Έχουμε πιστέψει ότι για μα ζωή είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αυτό για το οποίο ζούμε, αυτό για το οποίο όνειρευόμαστε και αυτό καλύπτει, σκεπάζει, αυτόν τον το λόγο ζωής του ότι ο καθένας έχει την κλίση από τον Θεό να γιάσει, να σωθεί αυτή είναι η μεγάλη, η μεγάλη μας αμαρτία όταν λοιπόν αγνοήσουμε περιφρονήσουμε και δεν πιστεύσουμε σε αυτό το λόγο και τις δυνατότητες και δεν έχουμε αποδεχθεί την αξία που μας έδωσε ο Θεός το ασφαλώ ασφαλώς περιοριζόμαστε σε άλλα πράγματα από τα οποία προσδοκούμε να υποκαταστήσουν τον Θεό, και α μην, μην το ομολογούμε άμεσα. Όταν λοιπόν αγνοηθεί η πραγματική μας αξία και οι δυνατότητες μας τότε ψάχνουμε άλλους τρόπους να αναπαυτούμε. και αυτή η τρόποι είναι ο δικός μας λογισμός. Ο δικός μας λογισμός έρχεται σε αντίφαση με τον λόγο των αληθινών. Ο Χριστός λοιπόν έρχεται με τη Σαμαρίτητα, με το διάλογο που είχε μαζί της να την κάνει να φύγει από την αμαρτία της όχι με την ηθική έννοια να μην ξαναμαρτήσει να πάψει, να επενδύει στην αμαρτία να πάψει να πιστεύει ότι, προσπαθ... ότι μπορεί να ανακαλύψει την αξία της στην αμαρτία που είναι ψευδέστηση αξίας και ζωής και να την πάει παραπέρα για να μπορέσει όμως κανείς να απεκδηθεί τον κακόν του εαυτόν τον παλαιόν άνθρωπο, να ξεντηθεί την αμαρτία πρέπει να πιστέψει στον εαυτόν του τι σημαίνει πιστεύω στον εαυτό μου, δεν έχει την, έννοια, την ψυχολογική έννοια α, ε, έχω χαρίσματα και είμαι σπουδαίος και ικανό αλλά να πιστέψει στην κλίση που του έδωσε ο Θεός όποιοςδήποτε κι αν είναι οποιαδήποτε κι αν είναι η πνευματική του κατάσταση και όσο στο μεγαλύτερο βάθος αμαρτίας να έχει πέσει ο άνθρωπος εξακολουθεί να έχει την ίδια δυνατότητα και αξία εξακολουθεί να είναι εικόνα του Θεού και να έχει αυτή την κλίση από τον Θεό αυτό που το εμπόδιο να προχωρήσουμε είναι η απελπισία το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου είναι η απόγνωση που η απόγνωση έρχεται να μας κάνει να πιστέψουμε πως δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες να πιστέψουμε πως εμείς δεν έχουμε τέτοια κλείση κλείση να και ο Χριστός όταν σύναμε τη τις έρχεται να τις επαναφέρει <Τι... την πεποίθηση ή να της αφυπνήσει την πεποίθηση για αυτήν τη δυνατότητα Χωρίς αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να υπάρξει και μετάνοια Η ουσία, η αρχή της μετανοίας Ο τρόπος για να τροφοδοτηθεί ο άνθρωπος από την χάρη του Θεού Ή αν θέλετε η χάρις του Θεού αποδεικνύεται Εφόσον ο άνθρωπος έχει το στοιχείο του την ελπίδα Εφόσον πιστέψει στις δυνατότητες που του χάρισε ο Θεός Και οι δυνατότητες του είναι ο Θεός οι δυνατότητες μας δεν είναι κάτι άλλο δεν είναι κάτι ξέχωρα από τον Θεό οι δυνατότητης μας είναι ο Θεός όταν λοιπόν έρχεται ο άνθρωπος για παράδειγμα να εξομολογηθεί η ένδειξη ότι μπαίνει στην πορεία του Θεού είναι η χαρά που του γεννάται με την αίσ... από την αίσθηση ότι έχει αξία έχει δυνατότητες, είναι για τον Θεό δηλαδή ότι είναι φτιαγμένο ο άνθρωπος για τον Θεό και ότι ο Θεός τον αγαπά Στη χειρότερη η Μαρτία Και αυτό που Θα ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα των ανθρώπων Δεν είναι απλώς το οποίο συντάξει ο Θεός σε συγχωρεί Εφόσον εκτεθεί ο άνθρωπος Εφόσον γίνει γνωστή η κατάντια του Και εξακολουθεί Ο Θεός με τον ίδιο τρόπο Με την ίδια αγάπη να τον δέχεται Αυτός ο εθνιδιασμός του ανθρώπου είναι η πίστη στι δυνατότητε δυνατότητες που χαρίζει ο Θεός αυτό λοιπόν τον άνθρωπο τον ελευθερώνει όταν εμείς για παράδειγμα έχουμε πάντοτε στη ζωή μας ένα σφίξιμο είναι οι ενοχέ μας δηλαδή πάντοτε έχουμε έναν φόβο ότι θα μας ανακαλύψουν οι άνθρωποι και θα γνωρίσουμε Ποιοι, θα γνωρίσουν ποιοι είμαστε αυτό στερεί τη χαρά μέσα μας στερεί τη δυνατότητα ελευθερίας στερεί τη δυνατότητα να πάμε παραπέρα όταν για παράδειγμα θα εκτεθούμε θα γίνουμε γνωστοί ποιοι είμαστε και οι άνθρωποι θα μας αποδεχθούν αυτό λειτουργεί θεραπευτικά και από ψυχολογική άποψη όταν εκτεθεί και σε γνωρίσουν οι άνθρωποι και σε αποδεχτούν αυτό θα σε θεραπεύει. Λειτουργεί θεραπευτικά. Έτσι λοιπόν και στις σχέσεις μας με τον Θεό οι περισσότεροι άνθρωποι όταν πλησιάζουν το μυστήριο πάντα έχουν ένα σφίξιμο που έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα τις περισσότερε φορές πως θα δει ο άνθρωπος των οποίων εξομολογούνται αλλά και ένα άλλο παράγοντας οι ενοχές μας πως θα μας δει ο Θεός, θα μας δεχθεί ή όχι ο Θεός Αυτό το πράγμα που φαίνεται Με ένας θεοφιλής λογισμός Που φαίνεται ένας ταπεινός λογισμός Στην ουσία είναι η ακύρωση της μετανοίας Είναι η ακύρωση του να ελευθερωθούμε Και να προχωρήσουμε προς τον Θεό Και είναι το εμπόδιο της πνευματικής μας Ανάπτυξης Είναι το εμπόδιο Του να, δε, να γευτεί ο άνθρωπος στη χάρη του Θεού Και νομίζει ότι η χάρη του Θεού πάντα υπόκειται υπό τι δικέ μας ανθρώπινες προϋποθέσεις ναι υπό τι ανθρώπινες προϋποθέσεις και είναι η προϋπόθεση να διώξουμε τις ενοχές μας και να πιστέψουμε στην αξία μας Χάρης ο Θεό. και θα δούμε ότι όταν κάποιος εξομολογηθεί και εκφράσει εν ελευθερία των εαυτών του χωρίς φόβο υπάρχει πάλι ένα εμπόδιο με κατάλαβε, άραγε ο άλλος Εάν πει αυτό που πραγματικά είναι και γίνει γνωστός εις τον άλλο όχι μόνο με την αντίληψη την ανθρώπινη, αλλά και βαθύτερα και αισθανθεί ο ότι έγινε, έγινε κατανοητός και ο άλλος με, με τύχε, ο άλλος μετέχει σε αυτά που του λέω και καταλαβαίνει την κατάντια μου και τότε μου μαρτυρεί, γίνεται η ακτινογραφία δηλαδή αποκαλύπτω με για να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος χρειάζεται δύο πράγματα Να αποκαλυφθεί ο ίδιος πραγματικά λυθίνα, αλλά και ο άλλος να καταλάβει την αποκάλυψή του να καταλάβει την πραγματικότητα της κατάντιας του να, να μπορεί να αποκωδικοποιεί και πίσω από αυτό που του επηγαίνει η πραγματική του κατάσταση Εφόσον γίνει, γίνει αυτή η διάγνωση, αυτή η αποκάλυψη εφόσον γίνει η διάκριση της καταστάσεω και λάβει ο άνθρωπος την βεβαιότητα ότι ο Θεός τον συγχώρεσε τον συγχωρεί και τον αγαπά αυτό τελείωσε, είναι η θεραπεία του ανθρώπου αυτό έκανε και ο Χριστός με τη Σαμαρίτιδα την πλησιάζει και τη ζητάει να του δώσει νερό να πιει για ποιον λόγο ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο για να μπορέσει να αισθάνεται κυρίαρχη να αισθάνεται να έχει μια υπεροχή η Σαμαρίτη δεν είναι του Χριστούγεννα. Όταν, όταν ο σου ζητάει κάτι, εσύ έχει την υπεροχή γιατί ο άλλο έχει ανάγκη. Οπότε για να την κάνει να αισθάνεται άνετα, να έχει μια υπεροχή να μπορούν να διαλεχθούν και να ακούσει τον λόγον του. Τη ζητάει να του δώσει νερό. Όταν λοιπόν ζητά από κάποιον κάτι, τον κάνει να έχει μια υπεροχή αντί σου. Λοιπόν, δέστε μια παιδαγωγική διαδικασία και μέθοδο του Κυρίου μας πλησιάζει τον ερετικό, πλησιάζει τον αμαρτωλό, δεν τον κατατροπώνει δεν τον δέχεται απλώς αλλά τον κάνει να νιώθει ότι έχει υπεροχή εναντί του για να μπορέσει να είναι άνετος ο Χριστός στο να τον θεραπεύσει, να τη θεραπεύσει χωρίς το στοιχείο αυτό σε καμία σχέση ας το πάρουμε σε ένα ψυχολογικό επίπεδο δεν μπορεί να υπάρχει δυνατότητα θεραπείας η δυνατότητα ακρόασης του άλλου, του λόγου που θα του πούμε πρέπει να έχουμε την αρχοντιά, την ευγένεια να κάνουμε τον άνθρωπο να αισθάνεται άνετα να αισθάνεται όμορφα και όχι μόνο όμορφα αλλά να αισθάνεται ότι έχει υπεροχή στη συνάντηση στην κοινωνία, στην επικοινωνία την οποία έχουμε και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν ο κύριο τη ζητάει νερό και να τη λέει. Εσύ που νομίζει το βάθο ότι έρευνα και ξεπεσμένη κλπ. κλπ Μπορεί και να κάνει κάτι ωραίο, να δώσει αγάπη, να μου δώσει λίγο νερό. Δηλαδή προσπαθεί να αποκαταστήσει, να την κάνει αρχικά ο Χριστό να αισθάνεται άνετα, να αισθάνεται ότι έχει υπεροχή και ταυτόχρονα να της δώσει την αίσθηση τη προσωπική τη αξία. Για να μπορέσει μετά να κάνει τη χειρουργική επέμβαση Για να μπορέσει να ακούσει Αν το πεις στο άλλο είσαι χαμένος τελείωσε η ιστορία δεν μπορεί να γίνει κάτι Αν με την αγιότητα σου πνίγεις τον άλλο Τελείως δεν μπορεί να γίνει κάτι Είναι σημαντικό να δώσεις την προσωπική να ξένεις στον άλλον άνθρωπο Να ελευθερωθεί για να μπορεί να προχωρήσει Αν σε πλησιάζει και νομίζει πως είσαι άγιος Σφιγμένος θα έρχεται δεν θα ελευθερώνεται. Δεν θα καταθέτει το λογισμόν του. Δεν θα ανοίγει την καρδιά του. Και πολλέ φορέ εμεί σε αυτά τα μπλεξίματα είμαστε μπλεγμένοι και πιο πολύ φοβούμαι του ανθρώπου παρά των Χριστών. Πιο πολύ ενδιαφέρονιαζόμαστε τι θα πούνε οι άλλοι, ενώ με τον Χριστό βρίσκουμε άνετα. Με το λογισμό μα δηλαδή, με τη φαντασία μα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτή η διαδικασία που κάνει ο Χριστό. Λοιπόν, τη ζητάει νερό. Δηλαδή, ε, από σένα ζητώ. Εγώ έχω ανάγκη από σένα. Εσύ είσαι σημαντική. Και εσύ μπορεί να προσφέρει αυτή την αγάπη. Είσαι ειρετική, είσαι αμαρτωλή. Έχει έξι άντρε και αυτό που έχει δεν είναι άντρα σου. Έχει όμω κάτι σημαντικό μέσα σου. Πρέπει να πιστεύσει αυτό το σημαντικό. Δεν έχει χαθεί. Πρέπει να τον ενεργοποιήσει. Πρέπει να το βγάλει στην επιφάνεια. Να διώξουμε τη μιζέρια τη αμαρτία μα και των ενοχών μα. Να διώξουμε τη μιζέρια τη απελπισία μα στην ουσία δεν είναι απελπίσια, ξέρετε προσπαθούμε να βολευτούμε στην αμαρτία και λέμε, δεν κάνω εγώ γι' αυτά ας συνεχίσω την πορεία μου δεν είναι για μένα αυτά είναι μια, μέσα από αυτήν την βεβαιότητα ότι δεν κάνουμε γι' αυτά προσπαθούμε να βολευτούμε στο, στο ίδιο θέλημα, στο αμαρτωλό θέλημά μας και προχωρεί ο Χριστό λοιπόν και για να τη δείξει ότι δεν τα κάνει αυτά γιατί δεν ξέρει ποια είναι δεν τη λέει ότι είσαι Αμαρτωλή και ζητάει κάτι τέτοιο. Πρώτα τη ζητάει, την κάνει να νιώθει σημαντική και μετά τη λέει: Φώναξε μου τον άντρα σου. Και μετά αρχίζει την αποκάλυψη. Δεν έχω, έχω, και λέει: Ποιον άντρα. Και τη λέει: Ναι, έχει έξι άντρε και αυτό που έχει δεν είναι άντρα σου. Και αυτή ευνηδιάστηκε. Και όταν λοιπόν την αποδέ, απεδέχθη, ξέρει ποια είναι, τι παθαίνει μετά η Σαμαρίτη. Αρχίζει να το ρωτάει για τα θεολογικά ζητήματα. Πού προσκυνείται ο Θεός για, γιατί λένε ότι ε, μόνο σε κάποιο μέρος προσκυνείται και αρχίζουμε μετά να μιλούν για τον Θεό Μα καλά Θεέ μου βρήκες αυτήν την παλιογυναίκα αυτήν η οποία είναι αιρετικά να διαλεχθείς μαζί της και να της αποκαλύψεις τα μυστήρια σου την αλήθεια σου Λοιπόν ο άνθρωπος είναι έτοιμο να ακούσει τον λόγο να λειτουργήσει θεραπευτικά ο λόγος Είναι έτοιμο ο άνθρωπος στη μετάνοια Εφόσον πιστέψει στην κλίση που του χάρισε ο Θεός Οι μειονεξίες Οι απελπισίε, Οι καταθλιπτικότητες Δεν ταιριάζουν σε έναν άνθρωπο που θέλει να μετανοήσει Δεν μπορεί να υπάρξουν αυτά στη μετάνια. Δεν μπορεί να υπάρξει μετάνεια χωρίς χαρά Αλλά όχι αυτή η χαρά που ψυχολογική που είμαστε χαζοχαρούμενοι Μια χαρά η οποία πηγάζει Από την επίγνωση της ζωής Που αυτή η επίγνωση της ζωής Είναι η δικασία πόδινος Πόνου Πένθους Όχι πένθους μιζέριας Αλλά πένθους ανδρία ανδρίου φρονήματος Να θλίβεσαι για την χαρά που έχασε. Να θλίβεσαι για τη σχέση που πρόδωσε. Όχι γιατί εσύ τώρα είσαι καημένο ή είσαι αμαρτωλό, αλλά γιατί έθιξε το αγαπόμενο πρόσωπο. Δέστε τι γίνεται. Από τη μια λέμε: Αχ, τι έκανα. Πρόσβαλα τον άλλον. Και τι γίνεται όμω, κλεινόμαστε στον εαυτό μα και είναι η αίσθηση που είπα, εγώ επιτρέπετε να κάνω αυτό να προσβάλλω τον άλλο Κλείνομαι στον εαυτό μου. Αυτό δεν είναι μετάν. Η, μετάνη. η μετάνη είναι να βγω από τον εαυτό μου. Και να σκεφτώ ότι πρόσβαλα τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι μαρτωλό ή δίκαιο. Δεν με διαφέρει αν, αν πάω στον παράδοσο ή στην κόλαση. Με ενδιαφέρει που πρόσβαλα το αγαπόμενο πρόσωπο. Βγαίνει ο άνθρωπο λοιπόν από τον εαυτό του. Μετατοπίζει το κέντρο ζωή από τον εαυτό του στον άλλον. Αυτό λοιπόν είναι υπόδειγμα που μα έθεσε ο Χριστό. Που εμεί ζούμε την αντίφασή του. Πώ. Λοιπόν, να πάρουμε ένα παράδειγμα. Μου έλεγε κάποιος ότι τελικά οι Ισλαμιστές, οι Μουσουλμάνοι είναι πιο πίστοι άνθρωποι όταν προσβάλλουν τον Θεό τους αυτοί αντέδρασαν. και εμείς τι κάνουμε σαν Χριστιανοί και Ορθόδοξοι όταν προσβάλετε το πρόσωπο του Χριστού με τα μυθιστορήματα και τις θαινίες αυτό είναι η αντίληψη ενός μέσου θρησκευόμενου Χριστιανού Προσέξτε, είναι η αντίληψη τη κοινή εκκλησιαστική χριστιανική συνείδηση. Αυτή τη συνείδηση έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Λέμε, Α, τι κάνουν οι μουσουλμάνοι, δηλαδή, ε, προεβάλαν τον Θεό του, και αυτή είναι η δηλαδή, αντίληψη. γιατί να αντιδρούμε, δηλαδή, τι πρέπει να ταυτιστούμε με τον Ισλαμιστή, τον Μουσουλμάνο. Δηλαδή είναι ο ίδιος ο Ευαγγελικός Λόγος με το Λόγον του Ισλάμ Δηλαδή ποιο είναι άρα το μέτρο ζωής μας Είναι η κοσμική αντίληψη δικαιοσύνης Είναι η κοσμική αντίληψη ενός ανταγωνισμού απόψεων Που πρέπει να προστατεύσω τη δική μου άποψη Και να υπερισχύσει η άποψή μου αντί του άλλου Άρα αυτό τι σημαίνει Ότι δεν λειτουργώ με, το με, με μέτρο Το λόγο του Κυρίου Τον Ευαγγελικό λόγο Γιατί αν πάρουμε τον Ευαγγελικό λόγο εντελώς αντίθετα λέει Άρα πάλι έχουμε ένα ερώτημα Μέτρο ζωής μας τι είναι Οι ιδέες μας Η άποψή μα. Οι ψυχικές μας λειτουργίες Οι διανοητικές μας λειτουργίες Ή ο λόγος του Θεού Μέτρο ζωής Είναι ο λόγος περί ηθική που έχουμε ή είναι ο λόγος ζωή του Κυρίου μας όταν ας πούμε πήγαν να συλλάβουν τον Χριστό δεν αντέδρασε ο Πέτρος και του λέει να στείλει λεγιώνες αγγέλων και έκοψε το αυτοί. και του λέει ο Κύριος δεν ξέρεις ποιο πνεύμα είναι ο Θεός τι είναι πνεύματο πνεύματος είναι ο Θεός και ότι δεν ήρθε να κρίνω τον κόσμο αλλά να το σώσω ο Κύριος λιδωρούμενος ούκαντε λιδόρη η όλη ιστορία της αγάπης του Θήνου Σταυρός και αντιμετώπιση τελείω διαφορετική και επιτίμησε ο Κύριος τον πέτρων όταν του είπε να ξεμπερδεί αυτή αυτήν την ιστορία και να γλιτώσει από, την, από τον Σταυρό στον οποίο σε και του λέει ότι δεν φρονεί τα του Θεού Αλλά τα του κόσμου Και του λέει είπα ο μου σατανά διαβάζουμε το λόγο του Θεού Αυτό δεν λέει Αυτή δεν είναι η ζωή της εκκλησίας μας Αυτή δεν είναι η ζωή των μυστηρίων Ένα απλό παράδειγμα Ο Χριστός αποκαλύπτεται Στον άνθρωπο μυστηριακά Στη Θεία Ευχαριστία Και δεν έρχεται με μια σπουδαία Ιδέα να μας καταπλήξει ο Θεός Και να πούμε να εδώ ο Θεός δεν έχει με έναν τυπωσιακό Για να κάνει του ανθρώπου του κουφάνι Και να πούμε ah, εδώ είναι ο Θεό. Αλλά έρχεται με έναν τρόπο Τον πιο απλοϊκό τρόπο Μια που κι αψωμί Και κρασί Και εκεί είναι ο Χριστός Με έναν σκανδαλιστικό τρόπο Έρχεται με έναν ξεφτιλιστικό τρόπο Και δεν φοβάται Να εκθέσει τον εαυτόν του με αυτόν τον ξεφτελιστικό τρόπο Για να μπορούν μόνο οι ξεφτελισμένοι Να το μπορούν να τον αναγνωρίσουν οι σημαντικοί σπουδαίοι οι έξυπνοι Δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό το πράγμα Μόνο οι μπορούν να καταλάβουν αυτόν τον τρόπο Και να δουν ότι εδώ μπορεί να υπάρχει ο Θεός Έτσι λοιπόν Όταν δεν έχουμε αυτήν την θέση Αυτό το ήθος Δεν έχουμε συνδεθεί εσωτερικά με αυτόν τον ήθος Και με αυτό τον λόγο της ζωής Τότε ως σαν μουσουλμάνοι Θα φωνάζουμε Κάψτε τους την πειρά Και θα ασχολούμε Θα, θα δούμε έχει το έργο και να, αν είναι αν δεν είναι αντιχριστό μαζί θεησία ο Χριστός την προστασία μας έχει ανάγκη... να τον προστατεύσουμε Τι προστατεύουμε... όταν θέλουμε να προστατεύσουμε τον Θεό... τον Χριστό, Τι προστατεύουμε... προστατεύουμε την αμφιβολία μας στην ουσία Επειδή φοβούμε έχουμε την ανασφάλεια της πίστης της αμφιβολίας, ότι νομίζουμε πας και έχουν δίκαιο εσύ και έχουμε αυτή την αφιβολία και νιώθουμε ότι ο Χριστό είναι κάτι που θα το χάσουμε. Θα μα το αφισβητήσουν και προσπαθούμε να το προστατεύσουμε με αυτόν τον τρόπο. Στην ουσία, τον, την αφιβολία μα προστατεύουμε με αυτόν τον φανατικό τρόπο, με αυτόν τον έντονο τρόπο. Γιατί, ξεκάθαρα, ο Χριστό δεν έχει έναν και δεν παθαίνει τίποτα. Είναι, είναι να προσβληθεί ο, ο Χριστό. Αν θέλω τώρα να δώσω μια μαρτυρία, όπω λένε κάποιοι Θεού, α τη δώσω με τη ζωή μου. Βλασφημεί ο άλλο. Εγώ δεν βλασφημώ όταν είμαι εκμεταλλευτή. Όταν σε, στην εργασία μου είμαι πλεονέκτη και προσπαθώ να κερδίσω περισσότερο από τον άλλο και τον εκμεταλλευτώ και προσπαθώ να προβάλλω τα δικά μου δίκαια. Και ζω μόνο για αυτό το πράγμα. Και πάω την Κυριακή βεβαίω να ευλογήσει ο Θεό τα έργα μου γιατί είμαι και έντιμο χριστιανό και ηθικό. Και έχω και πνευματικό και, κάνω υπακού, και κοινωνώ. Και την υπακούει, την κάνει τι. Όχι για να, προ, να προαχθώ στη σχέση με τον Θεό, για να είμαι σίγουρο ότι αυτό που θα κάνω θα το βλογήσει ο Θεό. Τι δουλειά να κάνω, Πάτερ, δεν την κάνω γιατί θέλω το θέλημα του Θεού. Σιγά-σιγά με ασχολείται με αυτή τη δουλειά ή με την άλλη δουλειά. Την κάνω για να είμαι σίγουρο ότι αυτή τη δουλειά που θα κάνω θα επιτύχει. Να πάρω αυτόν ή αυτή για να είμαι σίγουρο θα επιτύχει. Ο Θεό ενδιαφέρεται με ποιον τρόπο θα ζήσω. Άρα στην ουσία. Ζούμε ένα παραμύθι, ολο αυτό δεν είναι μια βλασφημία του ονόματός του. Όταν, όταν δεν είμαι ένα χαρούμενο άνθρωπος δεν είναι μια βλασφημία. Μα αμαρτάνω. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι η αμαρτία. Η σου, εάν είναι, έχει συνείδηση τη αμαρτυρότητά σου και ζήσει σε μετανία και πενθύζει την κατάστασή σου, αυτό σου γεννά ζωή, σου γεννά χαρά, όχι αυτή τη χαρά την που ακούσαμε τραγουδάκι και ενθουσιαστήκαμε, αλλά αυτή τη βαθύτερη χαρά. Όταν λοιπόν δεν ζούμε παρά τις αμαρτίες μας την ελπίδα και τη χαρά τη ελπίδο, δεν βλασφημώ το όνομά του. Όταν, παράδειγμα, θα δώσει τηλεόραση. Αυτό που λέγεται το Χριστουγεννιάτικο, θα έχω συζητήσει και μετά θα μου πιάνει ιερά αγανάκτηση. Δεν υπάρχει πιο εξωφρενική κουβέντα για το λόγο τη ιερά η Ιερά αγανάκτηση, ε! Πόσο όμορφα χριστιανική έκφραση είναι. Λοιπόν, θα έχω ιερά και μετά θα έχω συζυγική αγανάκτηση, άμα μου μουρμουράει η γυναίκα μου. Πώ μπορεί αυτό να συνδεθεί, Πώ μπορεί αυτό, δεν είναι μια βλασίμια. Όταν παντρεύτηκες έναν άνθρωπο και στο όνομα του Χριστού και της Εκκλησίας και καλείσαι να ζεις με έναν τρόπο σταυρικό και αρνείσαι να το κάνεις αυτό και ζεις κοσμικά διαφυλάσσοντας τα δικαιά σου δεν του βλασθυμείς το όνομά του και την Εκκλησία και τον Χριστό τότε. Άρα τι γίνεται ένα σαπατείο να σήμερα, να σε Αφού με υποκριτήσεις καλύτερα να σωπαίνω και να ζητώ το Εάν θέλουμε πάλι να προστατεύσουμε τον Χριστό Ποιο είναι το θέλημά του για να το διαφυλάξουμε τέλο πάντων Το θέλημά του είναι ξεκάθαρο Ποιο είναι το θέλημά του γιατί ήρθε στον κόσμο για να σώσει όλον τον κόσμο Πάντας ανθρώπους θέλει να σωθεί είναι και η συμπίγνωση αληθίας σε αληθήν Άρα αυτό που βλασφήμει που μπορώ και εγώ να νοίκω σε αυτούς Η ζωή μου είναι μια βλασφημία διαρκή. Το θέλημα του θέλει να σωθούμε αν θεωρώ ότι ο άλλο είναι βλάσιμο, άρα είναι ασθενή, ο Χριστός είναι παθενή, δεν παθαίνει, δεν Αυτό είναι ο ασθενή. Άρα χρειάζεται να του δώσω τι προποθέσει, αν έχω τη δυνατότητα, να ενεργοποιήσει την αναφορά του στον Θεό. Να ελπίζει στον Θεό. Είδατε κανένα αντίχριστον, όταν τον καίμε στην πυρά, να τον πιάνει ο ζήλο να μετανοηθεί. Είναι όπω ένα πληγωμένο παιδί που δεν είχε γνωρίσει την αγάπη του πατέρα του και αυτό τον κάνει να λυτεύει και αρχίζουμε περισσότερο να τον κατηγορούμε ποιο αλήτης θα γίνει για να υπάρξουν δυνατότητες να αποκατασταθεί μέσα στη συνείδησή του η αίσθηση ότι ο κακός πατέρας πλέον από να γίνει καλός πατέρας πρέπει να περάσει πολύς χρόνος με πολλή εμπειρία και πράξεις αγάπη που να αποκτήσει εμπιστοσύνη και να φεθεί είδατε κανέναν αντίθεο να εμπιστεύετε την πατρική αγάπη του Θεού με τους αφορισμούς μας αυτό λοιπόν μας βάζει στην υποψία ότι εμείς έχουμε το πρόβλημα ότι εμείς δεν βαζιδίζουμε καλά γιατί υπάρχει ναυάγιον εκτός του λιμανιού που είναι κατανοητόν η μεγαλύτερη τραγωδή είναι να, να ο άνθρωπος μέσα στο λιμάνι μέσα στην Εκκλησία. Γιατί νομίζουμε ότι είμαι θα εξασφαλισμένοι, αλλά ήδη είμαι θα στη μακρινή χώρα. Αυτή λοιπόν η διάσταση δεν είναι μια θεωρητική προσέγγιση, αλλά αυτά όλα οφείλουν να ένα ήθο μέσα μας Αυτό το ήθο λοιπόν, εφόσον διαμορφωθεί, που δεν έχει την έννοια μιας ψυχολογικής προσπάθειας να η εαυτό μου ότι πρέπει να σκέφτομαι έτσι γιατί έτσι θέλει ο Χριστός ούτε θα αποκτήσω αυτό το ήθος γιατί το άκουσα ότι αυτό είναι το σωστό ήθος αν πιστέψουμε πως είναι σωστό ήθος αλλά η προσωπική μου σχέση με τον Θεό θα μου επιβεβαιώσει αν αυτό το ήθος είναι το κατά Θεό ή όχι Ένα άνθρωπος λοιπόν να ελέγξουμε τον εαυτό μας αν είχαμε τέτοιε στιγμές αν ζούμε σε κατάσταση μετανιάς, και γευτούμε λίγο και υποψιαστούμε λίγο την αγάπη του Θεού ή τέλος πάντων κατανοηθουμε κάποτε τι αυτό το έκτακτο γεγονός το σπάνιο γεγονός να κατανυχθούμε και να έλθουμε σε αυτόν, και να συγκινηθούμε και να έχουμε δάκρυα όχι γιατί χάσαμε τη δουλειά μας ή χάσαμε τον εραστή μας αλλά γιατί χάσαμε την χαρά και χάσαμε τον Χριστό και ζητούμε το του και γνωρίσουμε τα χάλια μας και πέσουμε, προσπέσουμε στα πόδια του Κυρίου μας και ζητήσουμε το ελαιό του Και λίγο μαλακώσει η καρδιά μας. Και έρθει μετά η ειρήνη μετά από τα δάκρυα όπως το μικρό παιδί όταν τρώει ξύλο ή στεναχωρηθεί, μετά πάει και κοιμάται και μετά τον ύπνο είναι α, γαλήνιο. Λοιπόν, αυτή η γαλήνιο την υπάρξει μέσα μας. Να δούμε τότε τι διάθεση θα είχαμε έναντι των άλλων ανθρώπων, τον εχθρό μας ή τον εχθρό τη Η διάθεσή μας, αυτή, είναι και μέτρο της πνευματικής μας υγείας ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί μέσα μας αυτή η απλωσιά, αυτό το άνοιγμα, αυτή η ηλεημοσύνη που θέλει να αναπαύσει τους πάντες που θέλει μάλλον να αναπαυθούν οι πάντες στο σώμα του Χριστού εμείς ψάχνουμε τρόπους για να δικαιώσουμε και να δικαιολογήσουμε ότι ο αγώνας μας δεν πάει χαμένος επειδή δεν νιώθουμε τους καρπούς του την αγάπη του Θεού προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι κάτι κερδίσαμε με το να κατακρίνουμε, να εξουθενώνουμε αυτούς που αμαρτάνουν με άνεση και μα κάνει καμιά φορά να τους ζηλεύουμε κιόλας. Άλλως και τη ζωή του γλεντάει και πρέπει μια χαρά. Και εμεί τίποτα δεν περτυχαίνουμε. Και φοβούμε ότι θα πάμε και στην κόλαση. Και αυτό μας εξοργίζει. Και προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο με το να αφορίζουμε τον κάθε αμαρτωλόν. Αυτή λοιπόν η στενοκαρδία. Αυτή η εμπαθή διάθεση. Και η αρνητική κίνηση έναν αμαρτωλόν. Δείχνει κάτι. Ένα παράδειγμα Εάν συμβεί στην εκκλησία να προσέλθει κάποιο παιδί με έναν τρόπο που δεν ταιριάζει και πολύ με το κλίμα της εκκλησίας και με το σεβασμό που οφείλουμε εάν το δούμε, εάν την δούμε και σκανδαλιστούμε και στενοχωρηθούμε τι μπορεί να συμβεί μέσα μας να κατακρίνουμε και να πούμε πως ήλθε και να διαμαρτυρηθούμε και να πούμε καμιά κουβέντα και να επιτιμήσουμε και να ελέγξουμε και να το κάνουμε ζήτημα στην Εκκλησία αυτό γιατί γιατί αγαπούμε τον Θεό μα πιστεύουμε στην ιδέα μας δεν μας ικανοποιεί αυτό που βλέπουμε αντιδρούμε θέλουμε να δικαιώσουμε έμεσα τον εαυτό μας και επιτιθέμεθα αυτό τι δηλώνει πέραν τον άλλο ότι δεν αγαπούμε, δεν συμμεριζόμαστε δεν συμπάσχουμε με αυτόν τον άνθρωπο με αυτό το παιδί που μπήκε στην εκκλησία με αυτόν τον τρόπο γιατί αν συμπάσχαμε θα προσπαθούσαμε να δούμε πίσω από τη συμπεριφορά τι γίνεται και να βλέπουμε το πρόσωπο του ανθρώπου και να παίρνουμε σε διαδικασία κοινωνίας, σχέσεω, για να δώσουμε μία διάθεση καλύνης των άλλον άνθρωπο. αν όμως δέστε τώρα ο ίδιος ο άνθρωπος που διαμαρτυρήθηκε αυτή τη συμπεριφορά τι είχε να είναι το παιδί του Θα στενεχωρείται και θα παρασπαθούσε με κάθε τρόπο να τον οικονονήσει η Εκκλησία. Στην πρώτη περίπτωση να πιάνε τον παπά της Εκκλησίας και θα του λέει και δέχεσαι, τι κάνεις τι φτιάχνει να βάλουν μια τάξη. Αν το παιδί θα έπεφτε στα πόδια του παπά έξω το, σε παρακαλώ, εξομολόγησέ το, κάνε και μια οικονομία και να κοινωνήσει κιόλα. Τι συμβαίνει το πρόβλημα ότι η καρδιά μας δεν αγαπά γιατί δεν αγαπά, γιατί δεν αγαπούμε τον Χριστό Και γιατί δεν αγαπούμε τον Χριστό, αγαπούμε τον Χριστό. Γιατί είμαι, είμαι θακολλημένη στον εαυτόν μας Στις ιδέες μας, στην αρετή μας, στους στόχους μας, στις ιδικές μας Και ο Θεός οικονομή να τρώμε χαστουκάκια Να έρχονται τα προβληματάκια μας, να έρχονται οι αμαρτίες μας Να καταλαβαίνουμε κι εμείς ποιοι είμαστε Να γινόμαστε αληθοί Για να μπορεί να υπάρξει μέσα μας αυτή η εσωτερική ελευθερία να ησυχάσουμε μέσα μας Αυτός ο θόρυβος του εαυτού μας Είναι μεγάλη φασαρία. Δεν μας αφήνει να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού Να ησυχάσουμε μέσα μας Να ηρεμήσουμε Για να έχουμε δυνατότητα ακρόαση Και δυνατότητα λόγου Να δούμε τι λέει ο Χιεροπορφύριος Πάνω σε αυτά Θέλετε καταρχήν να ρωτήσετε κάτι Αν είναι πληροφοβός και Ναι, βεβαίως. Ε, Πάτρε, ένας μοναχός, ε, για παράδειγμα, επιδιώκει την ταπείνωση. Όταν ε, ταπεινώνεσαι παρά την κίνηση σου, έχει σοφέλει άραψης πράγματα. Ένας μοναχός ταπεινώνεται. Ένας μοναχός επιδιώκει την ταπείνωση. Πού το, το ξέρεις. ξέρεις. Όσο την επιδιώκεις και εσύ την επιδιώκει, ο μοναχός Δεν έχει να κάνει η επιδίωξη με το σχήμα, έχει να κάνει με τη διάθεση τη ψυχή. Δεν έχει να κάνει με το σχήμα, έχει να κάνει με τη διάθεση της ψυχή. Ένα είναι αυτό. Εάν τα πειρώνει παρά τη θέλησή σου, ανάλογα πώ θα διαχειριστεί την κατάσταση, μπορεί να ωφεληθεί, μπορεί και να μην ωφεληθεί. Δηλαδή μπορεί να έρθει μία προσβολή της ζωής μας από κάτι δυσάρεστο και να μα ταπεινώσει ένα θλιβερό, μία αρρώστια, ένας θάνατος. Μπορούμε, μπορεί και να ωφελωθούμε, μπορεί και να μην ωφελωθούμε. Στιγμή, έχω βρει τον κύκλο το παλιών Και εκεί βρήκα την οσορροπία που ήθελα, την οσορροπία που έψαχνα. Και σήμερα μπήκα με τον πνευματικό μου φίλο στην Αθήνα και του λέω ότι βρίσκομαι στο τάδε μέρος και μου λέει να αποκοπήσω. Μόνο που μου το είπε, το έκανα γιατί. Αυτός με οδήγησε στον Χριστό, για του αυτούς εκεί και θα κάνω τα πάντα όχι μου δει. Δηλαδή είμαι πνευματικό του παιδί και το μη αθόπινο. Για την αγάπη του Χριστού, θα, θα έκανα οτιδήποτε. Αλλά για την αγάπη του Χριστού, με την βοήθειά έφτασε να μου κάτι Κάποτε υπάρχει ένα βιβλίο που λέει «Η περιπέτεια ενό προσκυνητού. Εδώ είναι η περιβύσιο μιας εξομολογουμένης. Κοιτάξτε, <φ nose> ε... ο πνευματικός <ς> <ς δεν είναι ο Χριστός. <ς τίποτα> Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Το κεντρικό στοιχείο της εξομολόγησης είναι η μετάνοια Δεν είναι κουβέντα, ούτε συμβουλές, ούτε καθοδήγηση. Το κύριο σημείο της εξομολόγησης είναι η μετάνοια Το κύριο σημείο λοιπόν είναι η διάθεση του εξομολογουμένου να μετανοήσει Δεν είναι μια ψυχολογική σύνδεση να μου λύσει τα προβλήματα ή να μου εξασφαλίσει μια προσωπική ισορροπία ή να γαντζωθώ συναισθηματικά από το πνευματικό Αυτό είναι θα λέγαμε μία παραχάραξη της εξομολόγησης και μία εκτροπή κατά κάποιον τρόπο της σχέσης με τον πνευματικό Ο πνευματικός είναι αυτός που θα δείξει τον άνθρωμο και θα κρυφτεί Αυτός που θα φανεί είναι ο Χριστός όχι ο λόγος του πνευματικού του ανθρώπινου, όχι ο ανθρώπινος λόγος του πνευματικού όχι ικανοποίηση της συναισθηματικής παρουσίας ενός ανθρώπου και να νιώθω ασφαλής ότι μπορεί να μου όλα τα προβλήματα και όταν συμβεί ο πνευματικός είναι η αισθητή η ζωντανή παρουσία του Χριστού της φιλανθρωπίας του που μου λέει ότι οι αμαρτίες συγχωρέθηκαν που μου λέει ότι ξανά Συμφιλειώνομαι με τον Χριστό και αποκαθίσει τη σχέση μου με τον Χριστό Έτσι Επομένως δεν μπορεί Να κρίνεται Η πνευματική μου πορεία Από την καλή ή κακή συμπεριφορά του πνευματικού Από τα λάθη ή από τα σωστά Αυτό που έχουμε στόχευση είναι ο Χριστός Είναι η σύνδεση με την Εκκλησία και η υπακοή που λέμε προ το πνευματικό στην ουσία είναι η υπακοή προ τον Χριστό. Ο Πνευματικός θα μου διερμηνεύσει των λόγων του Θεού στην πράξη. Δεν θα μου πει το δικό του λογισμό. Ούτε θα είναι δίπλα πάντα, πάντα να μου λύνει τα προβλήματα. Θα μου διερμηνεύσει τον λόγον του Θεού στη ζωή. Θα με παραπέμψει στον Χριστό, Δεν θα με προσελκύσει και θα με εξαρτήσει από τον εαυτό του. Όπως λοιπόν ο εξομολογούμενος μπορεί να έχει την ανάγκη μιας συναισθηματικής εξάρτησης μπορεί αντίστροφα να γίνει και από το πραγματικό και να έχει την ανάγκη να εξουσιάζει του ανθρώπου και να εξαρτώνται οι άνθρωποι από αυτό Αυτές είναι λαθεμένες, είναι ψυχολογικές καταστάσεις που δεν έχουμε να κάνουμε το μυστήριο Αλλά ένας άνθρωπος όμω, καλόβουλος που θέλει να μπει σε μια πορεία έχει ανάγκη και μια στήριξη ανθρώπινη και εκεί χρειάζεται και η διάκριση του πνευματικού πώς θα τη δίνει, σε ποιο βαθμό θα τη δίνει χωρίς να παρερμηνευθεί η πνευματική σχέση και επομένω, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει μια στήριξη όταν δει μια και όταν δεν είναι σταθεροποιημένο στην πνευματική ζωή όταν δει μια αρνητική στάση είναι πιθανό να τον επηρεάσει να του δημιουργήσει πρόβλημα και καμιά φορά να τον ταλαιπωρήσει στην πορεία του προ τον Χριστό θα τον ταλαιπωρήσει αλλά και αν έχει καλόν λογισμό δεν θα τον αφήσει ο Θεός και αυτή η αρνητική εμπειρία μπορεί αργότερα να γίνει ένα σκαλοπάτι να γνωρίσει ποιο είναι το μέτρο του ανθρώπου και ποιο είναι το μέτρο του Χριστού και να καταλάβουμε τι προσκυνούμε των άνθρωπων ή των Χριστών για να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος στη συνέχεια ότι ναι βεβαίω είναι απαραίτητη η ανθρώπινη παρουσία όχι μόνο του πνευματικού και των μελών, των υπολείπων της Εκκλησίας αλλά αυτά, οι αρνητικές συμπεριφορές, τα λάθη δεν μπορούν να μου καθορίσουν τη σχέση με τον Θεό ούτε να παρεμποδίσουν τη χάρη του Θεού να ενεργήσει αν εγώ δεν θέλω. στα ερωτήματα που Θέλω να σας θέσω ένα από αυτά που μου πρέπει σε σήμερα. Όχι σήμερα. Πολύ καιρό. Αλλά σήμερα και το στάγμα μου δίνει διεκκαιρία. Είπατε ότι από την κέννησή μα ο άνθρωπος μας καλεί. Και θέλω να σας ρωτήσω. μα καλεί. Είπατε για ένα κάρισμα, για μια πρόσκληση. Και πρέπει αυτοί να το νουθήσουν. Θα λιώσουμε αδίκαμε. τον εαυτό. αυτό. Τι έκανε να πείτε σε όλου αυτού του σεισμού, πλημμύρου, καταπολισμού, τι καταστροφέ, τα παιδιά που γεννούνται και με την τρόπινη, που δεν είναι αρκετή μελή, τον άνθρωπο τοποθετημένο, που γεννιέται με έναν νόμο που ανοσολογεί. Τι λέει, τι κάλεσμα είναι αυτό που τέλο πάντων, Είναι κάλεσμα, α πούμε, να πω εγώ περισσότερε ομιλίε για αυτό που υπάρχει. Θέλω μια απάντηση σε αυτό. Δεν θα προσβληθεί από αυτό που θα πω. να πούμε. Λοιπόν, καταρχήν όταν λες φεύγει με ανακούφιση Αυτό είναι πρόβλημα, <σίλειο> πρόβλημα. <σίλει> Όχι, όχι, δεν είναι ότι το παίρνω πάνω Δεν το λέω γι' αυτό, το παίρνω κάτω μου Λοιπόν, όταν φεύγει κανείς με ανακούφιση Είναι κίνδυνος να αφήσει μια κατάσταση αδιαφορίας και ραθεμίας. Αχ τι ωραία που ήταν, τι ωραία περάσαμε Ξεκούρασαν τα όμορφα και ωραία Και δεν πει ο άνθρωπος σε μια βαθύτερη αναζήτηση βολεύεται, γίνεται ανάλαφρος και οι ανάλαφοι λοιπόν, οπότε αυτή η ανακούφιση είναι πραγματικά θεραπευτική αν φέρει τον άνθρωπο σε μια διαδικασία προσευχής αν απλώς τον ευχαριστεί δεν έγινε τίποτα Ανα... σιγά σιγά αυτάς φτάσουμε λοιπόν η ανακούφιση είναι πρόβλημα γιατί φοβούμε ότι κανείς αδρανοποιείται αν είναι ανακούφιση η οποία έχει ελπίδα και του δίνει μια οθητική δύναμη να προχωρήσει προ το Θεό, βέβαια είναι ευλογία. Αν δηλαδή εσύ φύγει ανακουφισμένη και μετά πα την τα πιει, γιατί την ώρα είναι πρόβλημα. Αν πα πιει έχει ανάγκη να προσευχηθεί, είναι ευλογία. Είναι αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι γίνεται με του διάφορου Το πρόβλημα τη πνευματική μα πορεία, ξέρετε ποιο είναι, ότι θέλουμε να συναντήσουμε τον Χριστό στον εγκέφαλό μα. Θέλουμε να συναντήσουμε τον Χριστό στη λύση των απορριών μας Και αυτό ξέρετε τι γίνει Είναι μια διάθεση φυγής από την προσωπική μας ευθύνη έναντι του μυστήριου του Θεού Το να θέλουμε διαρκώς να απαντούμε στι ερωτήσεις μας Και να μπαίνουμε σε ένα εσωτερικό διάλογο Για τα αρνητικά και τα στραβά που συμβαίνουν Είναι μια απόπειρα ένα άλωθη της προσωπικής μας ευθύνης έναντι του εαυτού μας Όταν δεν αναζητούμε τον εαυτό μας Όταν δεν μπαίνουμε σε δικασία αναζήτησης μετανία Και εσωτερικής ασκήσεως και εργασίας Τότε μπαίνουμε σε μια δικασία περιέργειας και απορίας Γιατί τούτο, γιατί κείνο, γιατί το άλλο Όμως, μπορεί να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο Μπορεί ο άνθρωπος να μπει σε μια διαδικασία αναζήτησης του Θεού να, να κάνει και τον αγώνα του, να ξυνιχτ, αντί το βράδυ να σηκώνεται και να βλέπει την τηλεόραση, σηκώνει, να κάνει τον κανόνα τη μετάνοια του, την προσευχή του. Να, αντί να σηκώνεται πέντε ώρα για να δει τη, το καλοκαίρι την ε, ανατολή του ηλίου, να σηκώνεται νωρί που υπάρχει την προσευχή του. Και να μπει σε μια δικασία αναζήτηση του Θεού. Δεν ξέρω, έχουμε τέτοια άσκηση, τέτοια διάθεση. Και να κάνει αυτή τον αγώνα και να νιώθει λίγο τη χάρη του Θεού. Και να στερείται τη χάρη του Θεού με αυτού του ολογισμού που να τον παιδεύουν. Αν έχει προηγηθεί η προσωπική αναζήτηση του Θεού Και αυτή η αναζήτηση του Θεού μας ευαισθητοποιεί Και μας κάνει ευαίσθητους πνευματικά Υπαρξιακά ευαίσθητους Και δεν νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους <coughs> Τότε Το είναι έντοιμο ερώτημα Σε αυτό όμω δεν θα σου απαντήσω εγώ Θα ρωτήσεις στο Θεό να σε απαντήσει Γιατί ο Θεό για τον κάθε άνθρωπο έχει δική του απάντηση η απάντηση δεν είναι κηρύγματάκια κατηχητικού. Έλα μου πεις να μου πει την ερώτηση για να ομολογήσω Χριστό. Ο Χριστό θα σου ομολογηθεί σε εσένα την ίδια, αν θέλει, όπω αντιστοιχεί σε εσένα ο Λόγος του Θεού. Ούτε ο πνευματικό σου θα σου πει, αν έχει πνευματικό. Ο πνευματικό θα σου μάθει να ρωτά από τον Θεό να σου απαντήσει. Αλλά φοβούμαι ότι τι περισσότερε φορέ είναι, είναι ερωτήματα φιλοπεριέργεια του νου, κάτι σαν γρήφη μαθηματική. Που θέλουμε να ικανοποιηθεί ο λογισμό μα για να πούμε: Α, αλήθεια είναι ο Θεό, θα τρέξω τώρα στον Θεό. Ο Θεό δεν θέλει να τον προσεγγίσουμε εκ του ασφαλού. Τότε ποια η θυσία, ποιο ο σταυρός. Η σχέση μα Θεό είναι άλμα προ το κενό. Αν δεν είσαι έτοιμο και δεν είμαι έτοιμο, θα κάνουμε το άλμα, δεν θα μα απαντήσει. Πάντα πορεία θα έχουμε και πάντα σκανδαλισμένοι θα είμαστε. Για να μπορέσει να φύγει ο σκανδαλισμό, πρέπει να μα προκληθεί κάτι. Όταν ο Πέτρο πήγε να βυθιστεί, ήταν στη βυθιστή του, λέει ο Χριστό: Έλα, τον κάλεσε να περπατήσει για να δει την πίστη του. Ενώ βυθιζόταν. Πήγε και βυθιζόταν. Και όταν πήγε να βυθιστεί, τον έπιασε από το χέρι. Εμεί θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα βυθιστούμε και να προσεγγίσει τον Θεό και να μα λύσει τι απορίε. Αλλά το πρόβλημα και τι απορίε να μα λύσει, απλώ ο νους μα θα ικανοποιηθεί. Δεν θα ταρακουνηθεί η καρδιά μα να μπει σε μια διαργασία αγάπη του Χριστού. Ακόμη μία ερώτηση που θα έχεις την επόμενη μέρα. Συνήθως, αντιμετωπίζουμε γι' αυτό μιλούσαμε. Το είπαμε καλυμμένο ο διάδοχος του πειστικού του πλανόρσκιη διαμαρτινίστηκε έτσι και η 테μια Ματεώλτος ο σεναράφτης. Και... Και... Μια... Δηλαδή αυτό ήταν απλά ήταν η εντολή Τα λάθος. Τι ταχστε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι διαμαρτυρίας Σας λέγω. Πώς; Όταν ο άνθρωπος έχει βλασφημούς λογισμούς οι πατέρες μας τι συμβουλεύουν Να τους αντιμετωπίσουμε Να τους πολεμήσουμε Τι λένε Τους περιφρονούμε λέγει Λοιπόν αυτές τις βλάσφημες καταστάσεις Αυτό που ταιριάζει είναι η περιφρόνηση Αν δεν υπάρχει περιφρόνηση Τότε θα υπάρξει διαφήμιση η ομολογία πίστεως δεν εξαρτάται από την εξωτερική ενέργεια αλλά πως συνδέεται η εξωτερική ενέργεια με την εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου Αν πραγματικά υπακούμε και ταυτιζόμαστε με τον Ευαγγελικό Λόγο του Θεού αυτό που βγαίνει όντω θα είναι ομολογία πίστεως Αν είναι όμως μια κατάσταση εξωτερικής δράσης που έχει να κάνει με μια επιθετική εναντί των φορέων των αντιχρήστων ιδεών τότε είναι πρόβλημα. Στην αρχή που είπατε για την απόρριψη της κλήσεως προς την αγιοσύνη του Ιωού ε, αυτό, αυτό αρχίζεται τόσοι πτώση, που εμπιπέριν τόσοι είναι βλασφημία με το Αγιοπνεύματος. Ποια πτώσεις είναι η αγμιπνότητα. Πλήσης... Όχι, δεν είναι βλασφημία βλασφήμιτο αγιοπνεύματος. Βλασφήμιτο αγιόπνευμα είναι η αμετανοησία. Και αυτό έχει λειτουργεί ομήθωμα παραβήσης. Αν μετανοήσει όμω, πάβει να είναι βλασφίνητο γεγονότο. Να διαβάσουμε όμω λίγο το γερμπορθίο, μια και ξεκινήσαμε, ή λίγο να γιατί αφού, κουράσαμε τα δικά μα. Λέγει λοιπόν ο Γέροντα: λιγο γιατι κουρασαμε τα δικα μα είναι η θρησκεία των θρησκειών. Η εξαποκαλύψεω, η πραγματική, η αληθινή θρησκεία. Οι άλλε θρησκείε είναι ανθρώπινε, κούφιε. Δεν γνωρίζουν το μεγαλείο του τριαδικού Θεού. Δεν γνωρίζουν ότι ο σκοπό μα, ο προορισμό μα είναι να γίνομαι Θεό κατά χάρη, να ομοιωθούμε με τον Θεό τον τριαδικό. Να γίνουμε ένα με εκείνον και μεταξύ μας Αυτά οι άλλες θρησκείες δεν τα γνωρίζουν Ο απότερος σκοπός στις θρησκείες μας είναι το να όσοι εν» Δηλαδή να γίνουμε όλοι ένα Εκεί ολοκληρώνεται το έργο του Χριστού Η θρησκεία μας είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, είναι λακτάρα του Θείου Είναι μέσα μας όλα αυτά, είναι απέτηση της ψυχής μας η απόκτησή τους για πολλούς όμως η θρησκεία είναι αγώνας, είναι ένας αγώνας, μία αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρησκούς, εντός εισαγικών λέει τους θρησκούς, τους θερούμε δυστυχισμένου, γιατί βλέπουμε σε τι χάλια βρίσκονται. Και έτσι είναι πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του γίνεται άβουλος και ανίσχυρος για μας μάλλον λέει έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό του κακού πνεύματος κάνει μετάνιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν την θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως μέσα στην εκκλησία κάνουμε μετάνιες, σταυρούς Λένε είμαστε αμαρτωλοί ανάξιοι, Αλλά μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλασφημάνε τα θεία Όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει Η κυριότερη όμω προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση ο εγωισμός σκοτίζει τον νου του ανθρώπου Τον περβεύει Τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση Είναι σπουδαίο να κατανήσει ο άνθρωπος την αλήθεια Παλαιά, οι άνθρωποι που ήταν σε μια κατάσταση πρωτόγονη Δεν είχαν ούτε σπίτια, ούτε τίποτα Μπαίνανε μέσα στις σπηλιές χωρίς παράθυρα Κλείνανε και την είσοδο μπροστά με πέτρες και με κλαδιά Ώστε να μην μπαίνει ο αέρα. Δεν καταλάβαιναν ότι έξω υπάρχει η Μες στη σπηλιά ο άνθρωπος φθείρεται, Αρρωσταίνει, καταστρέφεται Ενώ έξω ζωογονείται Μπορείς να καταλάβεις την αλήθεια Το ότι είσαι στον ήλιο, στο φως Βλέπεις όλα τα μεγαλεία Αλλιώς είσαι σε μια σπηλιά σκοτεινή Φως και σκότος Ποιο είναι το πιο καλό Να είσαι πράος, ταπινός, ήσυχος Να έχεις μέσα σου αγάπη Ή να είσαι νευρικό, στενόχωρο, Να διαπληκτίζεσαι με τους πάντες Ασφαλώ, το ανώτερο είναι η αγάπη. Η θρησκεία μα έχει όλα αυτά τα καλά και είναι η αλήθεια. Όμω, πολλοί πάνε σε κάτι άλλο. Όσοι αρνούνται αυτή την αλήθεια, είναι άρρωστοι ψυχικά. Είναι σαν τα άρρωστα παιδιά που επειδή του έλειψαν οι γονεί, ή χώρισαν ή μάλλονσαν, έγιναν απροσάρμοστα. Και στι αιρέσει πάνε όλοι μπερδεμένοι. Μπερδεμένα παιδιά, μπερδεμένων γονέων. Όμω, όλοι αυτή οι μπερδεμένοι και απροσάρμοστοι. Έχουν ένα σθένος και μία επιμονή και καρτορθώνουν πολλά πράγματα Υποτάσσουν τους νορμάλ και τους ήσυχου ανθρώπους Διότι επηρεάζουν και άλλους όμοιου του Και υπερτερούν και στον κόσμο Για αυτοί είναι, Γιατί αυτοί είναι πιο πολύ και βρίσκουν οπαδούς Υπάρχουν και άλλοι που ενώ δεν αρνούνται την αλήθεια στην συνεμπερδεμένοι και άρρωστοι ψυχικά Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ εμπερδεμένο ψυχικά Τον μπέρδευα δεν φεύγει με τίποτα Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο Χριστός. Δεύτερο πρόσμε πάντες οι Μετά εμείς οι άνθρωποι αποδεχόμαστε αυτό το φως με την αγαθή μας προέρεση, που την εκφράζουμε με την αγάπη μας απέναντί του, με την προσευχή, με την συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας με τα μυστήρια. Πολλέ φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν την χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φεύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Η αγάπη εννοεί πάντα να κάνει θυσίε. Σε ό,τι κάνεις αγκαρία, κλωτσάει η ψυχή αντιδρά. Η αγάπη ελικεί την χάρη του Θεού. Όταν ήλθει χάρις έρχονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο δε, καρπός του Πνεύματος, εστίν αγάπη, Χαρά, ειρήνη, μακροθυμία Χριστότης, αγαθοσύνη πίστης πρώτη εγκράτεια Αυτά είναι που πρέπει να έχει μια υγιής ψυχή εν Χριστώ Αυτό λέει ο Γέρος Πορφύριος πράξουμε Το πνεύμα του καθένας όπως νομίζει και ας διαμορφωθεί Μέσα μας ανάλογο ήθο. Και ένα τελευταίο Που αναφέρεται στην Πεντηκοστή Μια και πλησιάζουν οι μέρες Παρακάτω λέγει εγέντο δε πάσα ψυχή φόβος δηλαδή κατέλαβε φόβος στην κάθε ψυχή με την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος ε. αυτός ο φόβος δεν ήταν φόβος δέστε εμείς πολλές φορές παρερμηνεύουμε τις ενέργειες ή τους λόγους των ανθρώπων του Θεού ήταν κάτι άλλο κάτι ξένο, κάτι ακατανόητο κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε ήταν το δέος, ήταν το γέμισμα ήταν η χάρη. Ήταν το γέμισμα υπό τη θεία Χάριτος. Στην πεντηκοστή άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά σε μια τέτοια κατάσταση θεώσεως που τα χάσανε. Έτσι όταν η Θεία Χάρις τους επεσκίαζε, τους ετρέλαινε όλους, με την καλή έννοια. Τους ενθουσίαζε. Αυτό μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Ήταν αυτό που λέγω εγώ καμιά φορά κατάστασης. Ενθουσιασμός ήταν. Κατάσταση τρέλας πνευματικής κλώντες τεκατοίκων άρτων με τελάμβανον τροφή συναγαλιάση και αφελότητη καρδίας ενούντες των θεών και έχοντες χάριν προς όλων των λαών οι κλάσεις του άρτου ήταν η Θεία Κοινωνία και συνεχώς αυξάνονταν οι γιατί αυξάνονταν δέστε τι λέγει εφόσον έβλεπαν όλους τους χριστιανούς να είναι εναγαλιάση και αφελότητη καρδίας ενούντες των Θεών. Θέλεις λοιπόν να προσελκύσεις τους αντίχριστούς. Έχεις αγαλίαση και απλότητα καρδίας που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ή έχουμε κουβεντούλες του μυαλού μας και θεωρίες θρησκευτικέ πως να σώσουμε τον κόσμο. Το εναγαλιάση και αφελότητη είναι όμοιο με εκείνο εγένετο δε πάσα ψυχηφόβος. Αυτό είναι ενθουσιασμό και αυτό πάλι τρέλα. Εγώ όταν το ζω αυτό το αισθάνομαι και κλαίω. Πηγαίνω στο γεγονός, ζω το γεγονός. Το αισθάνομαι και ενθουσιάζομαι και κλαίω. Αυτό είναι Θεία Χάρις. Αυτό είναι και αγάπη προς τον Χριστό. Αυτό που ζούσαν οι Απόστολοι μεταξύ τους και αισθανόντουσαν όλη αυτήν τη χαρά στη συνέχεια, κάτω, έγι, στη συνέχεια έγινε με όλους κάτω από το υπερώον. Δηλαδή αγαπιόντουσαν Χαιρόταν ο ένα τον άλλον. Ο ένα με τον άλλον είχαν ενωθεί. Ακτινοβολεί αυτό το βίωμα και το ζουν και οι άλλοι. Αυτό το βίωμα, αν το ζει, ακτινοβολεί. Όταν δεν ακτινοβολεί το βίωμα, ακτινοβολούν οι ελεγχοί μα και τα στροπιλέκια μα. Του δε πλήθου των πιστεύου, τον είναι η καρδία και η ψυχή, μία. Και ουδέ των υπαρχόντων αυτών, έλεγε, ίδιων είναι. Αλήν αυτή άπαντε κοινά η πράξη ομιλούν για την κοινοβιακή ζωή. Αυτό είναι η πρόκληση που μας θέτει ο Γεροπορφύριος. Το έζησε προφανώ δεν λέει λόγια. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στην Εκκλησία ζούμε τη μιζέρια μας. Και ζούμε τη μιζέρια μας γιατί ακολουθούμε το λογισμό μας. Και δεν ακολουθούμε το λόγο του Θεού. Ας αφήσουμε όλους τους λογισμούς μας κατά μέρο. Τους λογισμούς μας, τις ιδέες μας, τι απόψεις μας, τις αμαρτίες μας Την άσκησή μας, την αρετή μας, τις ιδέες μας, τις θεωρίες μας Τις μεθόδους μας Την ανάγκη να σώσουμε τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τους συζύγους μας Να τα αφήσουμε όλα κατά μέρο. Και να ζητήσουμε τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος Αυτός που μας ενώνει με του άλλου δεν είναι η δική μας προσπάθεια Εμεί με τον Άργο πολύ πολύ να συνενοηθούμε λίγο αλλά το να ενωθούν υπόθεση στο ίδιο πνεύμα του, εφόσον και εμεί το ζητήσουμε. Πέρασε η ώρα. Δύο ανακοινώσει. Την άλλη τρίτη είναι η τελευταία φορά που συναντιόμαστε. Και μετά από αυτή τη συνάντηση θα καταλήξουμε με αγρυπνία. Θα είναι η απόδοση του Πάσχα και θα κάνουμε όρθρο και θεία λειτουργία στο ναό. Δέκα και μισή. Γιατί η αρχή και το τέλο δεν είμαστε εμεί, ούτε τα λόγια, αλλά είναι η θεία λειτουργία, είναι ο Χριστό. Έξω μου είπαν κάποια παιδιά, φέραν κάποια εκθέματα από του Βιδουίνου εκεί στο Σινά που είναι φτωχοί και αυτά που θα μαζέψουν από την πόλη θα τα δώσουν σε αυτούς. Καλό βράδυ. Συγγνώμη. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θα θανά, θανά, το σας, και της ενισμίωσης του χρησάμινος.